Στίχη 18 21, η παραβολή του κόκκου του Σινάπεως και της Ζήμης. 18. Αλλά και εις τον Ιησούν του λαϊκού εκείνου ενθουσιασμού, παρουσιάστη ζωντανή εικόν τη εξαπλώσως και της αναμορφωτικής δυνάμειος της βασιλείας, την οποίαν ήλθε να ιδρύσει. Έλεγε λοιπόν, προς τι ομοιάζει η βασιλεία του Θεού, η οποία δια της εκκλησίας θα εγκατασταθεί και επί της γης, και προστίνα τι να την παραβάλλω. 19. «Είναι ο μία προς τον μικρών σπόρων του συναπιού που τον επήρε κάποιος άνθρωπος και τον εφύτευσεν εις κήπον του. Και ύψησε και έγινε δένδρον μεγάλο και τα πετινά του ουρανού εφόλιασαν εις τους κλάδους του. Έτσι και ο λόγος του Ευαγγελίου της Βασιλείας αλλά και αυτή η Βασιλεία του Θεού ή της δια της Εκκλησίας εγκαθιδρύεται ήδη επί της γης». Αφανίσκει ασήμαντος στα Σαρχά θα δημιουργήσει βαθμιδών τεραστίας κατακτήσει των κόσμων και θα εξακολουθεί να παρέχει προστασίαν και ανάπαυσην εις ας ψυχάς. 20. Και πάλι είπε Με τι να παραβάλω και να παρομοιάσω την Βασιλείαν του Θεού. 21. Η νομία προς προζήμιον το οποίον επήρε μια γυναίκα και το έκρυψεν εις μεγάλη ποσότητα αλεύρου και έμεινε εκεί το προζήμιον κρυμμένων έως ότου εζυμώθει ολόκληρον το ζυμάρι του αλεύρου. Έτσι και η επί της γης βασιλεία των ουρανών, με το κήρυγμα της πίστεως, δεν θα επιβληθεί εξωτερικών μέσων δυνάμεως βίας και καταναγκασμού, αλλά σαν άλλο προζύμι θα εισχωρήσει σιγά σιγά και θα αναζυμώσει όλη την μάζαν της ανθρωπότητος.